Ξανά, ξα, ξανά, ξανά, ξανά και ναι ξαναπερδεύομαι ανάμεσα στο Η παρέα θέλει θάλασσα και στη θάλασσα θέλει παρέα Λοιπόν, ναι, Η ώρα, ναι, απογευματινή ο ήλιος ακόμα έντονο, αλλά όχι τόσο καυτός Το νερό λάδι και κάπως λαδί Το μαγιό θα ήθελα λιλά αλλά είναι λαχανή Εντάξει καλό χρωματάκι τώρα Σηκώνομαι από πετσέτα φυσικών προϊόντων ή φλουτοχυμού Αποκτώ ήδη αευθεία με τη σημαντούρα που βρίσκεται περίπου 100 μέτρα απόσταση Ενώ τα πόδια μου βρέχονται Ηδη μέχρι τι γάμπες. Επιχειρώ βουτιά και χωρί να χάσω περισσότερο χρόνο, και μετατρέπω στο καλύτερο μου της τη Ευρώπη. Βγαίνω ξανά σε επιφάνεια θεοφάνεια, χωρί ταυρό στο χέρι, γιατί τον έπιασε ένα αρκετά σφιχτό και σβέλτο κορατσόνη από το διπλανό χωριό. Λοιπόν, μερικά βότσαλα και ένα τουγλάκι που είχα αφήσει επίτηδε πάνω στη πετσίτα για να μην την πάρει ο αέρα, αν και για όμορφια. Με ενημερώνουν τη διάρκεια τη αποσία μου και συγκεκριμένα μέσα στο μήνα Αύγουστο, έχασα. 5 αναρτήσει πλούσιε σε φωτογραφικό υλικό από γάμουση μαθητών. Αλλά μπορώ ακόμα να τι δω αν κάνω scroll down με υπομονή πάνω στο φύκι. Το Σεπτέμβριο δεν έγινε τίποτα. Βλέπει ο κρατικό μου μικρό που άραζε παρέα με τους φίλους του φίλου του. Νόμιζε ότι με είδε να έρχομαι και έκρυψε το τσιγάρο ανάμεσα στα γόνατα. Αλλά καλύτερα που λέτε γι' αυτό γιατί θέλει έγινε ότι μεγαλώνω και σε άλλα λάβα. Τον Οκτώβριο έχασα παρέλαση 5 με τα μπλόκερ με χρώμ και Windows 7 έω 10 έξω το σπίτι. Το Νοέμβριο. Έχασα εκλογές και πάρτι εκλογών το 89 Τον Δεκέμβρη τίποτα, δεν έχασα άλλα Ναι, παι, απλά κάποιες ενημερώσει όσα δεν είδα πριν και μετά το Millionium Και πρέπει οπωσδήποτε να βρω σύμφωνα εσένα πριν βρατάει παρέα και μου φέρνει σοκολατόπιτα Τέλος Τις πρώτες μέρες του Ιανουαρίου δεν έχασα τίποτα τίποτα τίποτα εκτός από τον νέο χρόνο που μπήκε οπότε μπορώ να συνεχίσω να μετράω στο προηγούμενο με σκοπό όταν τελειώσει να τον ξαναζήσω.